Stephen Πρέσφιλντ Οι πύλες της φωτιάς Ιστορικό μυθιστόρημα Μετάφραση από τα Αγγλικά Βασιλικής κοκκίνου εκδόσεις πατάκι. Σελίδες 545 Διαβάζει η Αθηνά Τσάση εξόφιλο, Επτά ημέρες πολέμου και ζωής Σε ένα στενό πέρασμα του όρους καλλιδρόμου με τη θάλασσα που λέγεται «Θερμοπύλες» μακριά από τη γενέτηρά τους. Στα 480 π.Χ., 300 επίλεκτοι παρτιάδες πολεμιστές απόθυσαν τους χιλιάδες πολεμιστές του πέρσι Βολέα και έδωσαν με γενναιότητα τη ζωή τους, υπηρετώντας με ανιδιοτέλεια τη δημοκρατία και την ελευθερία. Μια απλή επιγραφή σε επιτίμβια στήλη δείχνει το μέρος όπου είναι θαμένη. Ο Πρέσφιλντ, που εμπνεύστηκε από εκείνη την στήλη, έχει συνδυάσει με υπέροχο τρόπο τη γνώση με τη φαντασία. Οι πιέλες της φωτιάς, όπου αφηγητής είναι ο μόνος επιζών της επικής εκείνης μάχης, ένας βοηθητικός του σπαρτιατικού πεζικού που βρέθηκε η μυθανής, κατά που ένα άρμα και πιάστηκε αχμάλωτος, είναι μια εξαίσια περιγραφή της μύησης ενός ανθρώπου στο σπαρτιατικό τρόπο ζωής και θανάτου και των μυθικών αντρών και γυναικών που χάρισαν στον πολιτισμό αυτό την Αθανα με αποκορύφωμα την επικοιμάχη, οι πύλες της φωτιάς υφαίνουν ιστορία, μυστήριο και τραγικό έρωτα σε ένα λογοτεχνικό έργο που φέρνει την ομυρική παράδοση στον 21ο αιώνα. Σπάνια ένας συγγραφέας καταφέρνει να αναπλάσει μια ιστορική στιγμή με τόση μαστοριά, αυθεντικότητα και ψυχολογικό βάθο. Ο Στίβεν με τοση μαστορια αυθεντικοτητα και ψυχολογικο βαθο ο στιβεν δεν ήταν το 480 π.Χ. Αλλά όταν τελειώσετε το βιβλίο, θα νομίζετε ότι ήταν. Και εσείς μαζί. Nelson DeMille Ο Πρέσφιλντ ξαναζωντανεύει με εκπληκτικό τρόπο τη μάχη των θερμοπυλών. Όπως ακριβώς ο Τσάρλς Φρέιζιερ, τον Αμερικανικό εμφύλιο στο Παγερό Βουνό. Όταν τελειώσετε το βιβλίο, θα έχετε την αίσθηση ότι πολεμήσατε δίπλα-δίπλα με τους Παρτιάτες είναι ένα ομυρικό μυθιστόρημα. Ένα υπέροχο μυθιστόρημα, το στη σύλληψή του και υπέροχο στη γραφή του. Ο Στίβεν Πρέσφιλτ κατορθώνει κάτι εξαιρετικά σπάνιο, ζωντανεύει έναν ολόκληρο κόσμο. Η κρίσιμη μάχη στις θερμοπύλες είναι υπέροχη, τρομακτική, αλλά ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η ανθρωπιά που βρίσκει και δημιουργεί ο συγγραφέας στους επικούς του ήρωες. Max Beard «Η πύλη της Φωτιάς» είναι ένα συγκινητικό βιβλίο γραμμένο από ένα μάστορα του λόγου, λυρικό και ασυμβίβαστο συνάμα. Ο Πάτον θα το έπαιρνε σίγουρα μαζί του στη συγκελία. Carson Stroud «Η πύλη της Φωτιάς» είναι μια ιστορία αντάξια του ομήρου, ένα επικόμηθιστόρημα για τον άνθρωπο και τον πόλεμο, που βασίζεται στην επισταμένη έρευνα «Και στην τολμηρή γραφή». Στέφαν Κούντς Ο Στίβεν Πρέσφιλτ ξεχώρισε με το «The Legend of Badger Vance», ένα μυθιστόρημα μυστηρίου με θέμα ένα περίφημο αγώνα γκολφ, το Μάιο του 1931 στη Τζόρτζια. Το βιβλίο αυτό έγινε πρόσφατα ταινία από τον Ρόμπερτ Redford. «Με τις πύλες της φωτιάς, 1998», Έργο που έχει ήδη μεταφραστεί σε δεκαπέντε γλώσσες και πρόκειται να γίνει ταινία από έναν από τους καλύτερους Αμερικανούς κινηματογραφίστες, τον Μάικλ Μάν, Χίτ, Insider, Thief. ο Πρέσφιλπτ έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο, ζει στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια. Οι πύλες της φωτιάς Ένα επικόμηθη στόριμα για τη μάχη των θερμοπυλών Αφιέρωση του συγγραφέα για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Ιστορικό σημείωμα Το 480 π.Χ., στρατός της περσικής αυτοκρατορίας υπό την αρχηγία του βασιλιά Ξέρξη, που σύμφωνα με τον Ηρόδοτο αριθμούσε δύο εκατομμύρια άνδρες, πέρασε τον Ελίσποντο και άρχισε την προελασία του με σκοπό να καταλάβει και να υποδουλώσει την Ελλάδα. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τους καθυστερήσει, μια επίλεκτη δύναμη τριακοσίων σπαρτιατών στάλθηκε στο στενό των θερμοπυλών, όπου τα όρια ανάμεσα στα βουνά και στη θάλασσα ήταν τόσο στενά, που το πλήθο των περσών και το υπηκό του τα εξουδετερώνονταν εν μέρη. Έλπιζαν ότι εκεί, μια δύναμη των αντρών πρόθυμων να θυσιάσουν τη ζωή του, θα μπορούσε να αποθήσει, τουλάχιστον για λίγε μέρε, τι μοιριάδε των εισβολέων. Τριακός οι σπαρτιάτες και οι συμμαχοί τους κράτησαν τους εισβολείς επτά ημέρες, και όταν τα σπατιά τους λίγησαν και έσπασαν, πολεμούσαν με νύχια και με δόντια, όπως εναφέρει ο Ηρόδωτος, πριν τελικά νικηθούν. Οι σπαρτιάτες και οι συμμαχοί τους θες έπεσαν μέχρι σ' ενός, όμως η θυσία τους δεν πήγε χαμένη, γιατί έκανε τους Έλληνες να ενωθούν, και εκείνο το φθινόπορο και την άνοιξη νίκησαν τους Πέρσες στη σαλαμίνα και στις πλατέες, και ακόμη προφύλαξαν τη δημοκρατία και την ελευθερία που είχαν αρχίσει να γεννιούνται στη Δύση, ώστε να μην χαθούν στο λύκνο τους. Δύο μνημεία υπάρχουν σήμερα στις θερμοπύλες. Στο νεότερο που λέγεται μνημείο του Λεωνίδα προς τη μήν του Σπαρτιά τη βασιλιά που έπεσε εκεί, είναι χαραγμένη η απάντησή του στην απέτηση του ξέρξη να παραδώσουν τα όπλα τους. Η απάντηση του Λεωνίδα ήταν δύο λέξεις. «Μολόν λαβέ». «Έλα να θα πάρεις». Το δεύτερο μνημείο, το αρχαίο, είναι μια λιτή επί την που πάνω της είναι χαραγμένα τα λόγια του ποιητής η μονίδη. Η στίχη του είναι ίσως ο σπουδαιότερος επιτάφιος όλων των πολεμιστών. «Όξιν, και λακεδαιμονίης, ότι τι δε κείμεθα, της σκήνων ρήμας οι πειθόμενοι». «Δηλαδή, ξένε, μήνυσες τους λακεδαιμονίους». Ότι εδώ βρισκόμαστε θα μένει, υπακούοντας στις προσταγές τους. Προμετωπίδα Από όλους τους σπαρτιάτε και τους θεσπίες που πολέμησαν τόσο ηρωικά, το πιο εκπληκτικό δείγμα θαρρούς δόθηκε από το Σπαρτιάτη Δινέκη. Δι Λέγεται ότι πριν από τη μάχη ένας ντόπιο από την να του είπε πως όταν οι Πέρσες ρίχνουν βέλη, είναι τόσα πολλά, ώστε κρύβουν τον ήλιο. Ο δυναίκης τότε, εντελώς ατάραχος μπροστά στο μέγεθος του περσικού στρατού, είπε ότι ήταν ευχάριστη η είδηση που τους έφερνε ο ξένος από την τραχίνα. Γιατί αν οι Πέρσες έκρυβαν τον ήλιο, θα πολεμούσαν με σκιά. Η του Ιστορίες Σε μετάφραση Β. στα Χ. Τσάκα Η του Ιστορία 7 Τη συλλογή πολίμνη, εκδόσεις κάκτος. Πολλά ξέρει, Αλεπού. Ένα ο αχινός. Ένα για όλα. Αρχιλόχος. Βιβλίο πρώτο. Ξέρξης. Κατόπιν διαταγής της μεγαλειότητάς του, του Ξέρξη, γιού του Δαρίου, μεγάλου βασιλέα της Περσίας και της Μηδίας, βασιλέα των βασιλέων, βασιλέα των χωρών, Κυβέρνητη της Λιβύης, της Αιγύπτου, της Αραβίας, της Αιθιοπίας, της Βαβυλονίας, της Χαλδαίας, της Φινίκης, του Ελάμ, της Συρίας, της Ασυρίας και των χώρων της Παλαιστίνης. Άρχοντα της Ιωνίας, της Λιβύης, της Φρυγίας, της Αρμενίας, της Κυλικίας, της Καπαδοκίας, της Τράκης, της Μακεδονίας και της Υπερκαυκασίας, της Κύπρου, της Ρόδου. Τη Σάμου, της Χίου, της Λέσβου και των Ίσων του Αιγαίου, ανώτατου άρχοντα της Παρθίας, της Βακτριανής, της Κασπίας, της Ουσιανής, της Παφλαγονίας και της Ινδίας. Αφέντη όλων των ανθρώπων από Ανατολής μέχρι Δύσης, του Αγιωτάτου, Σεβασμιωτάτου και Υψηλωτάτου, του Αΐτητου και Αδιάφθορου, του Ευλογημένου από το Θεό αχουραμαστά και Παντοδύναμου μεταξύ των Θνητών». Τούτα προστάζει η μεγαλειότητά του, όπως καταγράφηκαν από το Γοβάρτη, γιό του Αρτάβαζου, τον ιστορικό του. Έτσι, μετά τη λαμπρινίκη των δυνάμεων της μεγαλειότητάς του, επί του αντίπαλου πελοποννησιακού στρατού των Σπαρτιατών και των συμμάχων τους, στο στενό των θερμοπυλών, παρόλο που είχε εξολοθρέψει τον εχθρό μέχρις ενός και ανεγείρει τρόπεα για τη γενναία τούτη κατάκτηση, η μεγαλειότητά του με τη θεόπνευστη σοφία του θέλησε να πάρει περισσότερες πληροφορίες, τόσο για ορισμένες τακτικές του πέζικου που χρησιμοποιήθηκαν από τον εχθρό και οι οποίες είχαν ορισμένες επιπτώσεις στα στρατεύματα της μεγαλειότητάς του, όσο και για το ποιόν των στρατιωτών, οι οποίοι παρόλο που δεν ήταν υποχρεωμένοι λόγω υποτέλειας ή αν και βρέθηκαν αντιμέτωποι με ανυπέρβλητα εμπόδια και σίγουρο θάνατο, διέλεξαν παρατάφτα να παραμείνουν στις θέσεις τους και να σκοτωθούν μέχρις ενός. Όταν η μεγαλειότητά του εξέφρασε τη θλίψη του για την έλλειψη πληροφοριών και γνώσεων πάνω σε αυτά τα θέματα, ο Θεός Αχουραμάζντα μεσολάβησε προς όφελός του. Ανακαλύφθηκε ένας επιζών των Ελλήνων, βαριά τραυματισμένος, σε απελπιστική κατάσταση κάτω από τους τροχούς μιας στρατιωτικής άμαξας. Δεν είχε γίνει αντιληπτό λόγω των αμέτρητων πτωμάτων των αντρών και των υποζυγίων που είχαν στη βαχτή σε εκείνο το μέρος. Κλήθηκαν πάρα αυτά οι χειρουργοί της μεγαλειότητάς του και ανέλαβαν επιπυνή θανάτου να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να διαφυλάξουν τη ζωή του εχμαλότου. Ο Θεός εισάκουσε για άλλη μια φορά την επιθυμία της μεγαλειότητάς του. Ο Έλληνας κατάφερε να επιβιώσει τη νύχτα και το επόμενο πρωινό. Μέσα σε δέκα μέρε είχε ξαναβρει τη λαλιά του και την νοητική του ικανότητα, και παρόλο που ήταν καθυλωμένο στο στρώμα κάτω από την άμεση φροντίδα του βασιλικού χειρουργού, όχι μόνο μπόρεσε να μιλήσει, αλλά εξέφερασε και τη θερμή του επιθυμία να το κάνει. Οι αξιωματικοί που είχαν αναλάβει τη φρουρήσή του παρατήρησαν ορισμένα ανορθόδοξα χαρακτηριστικά στον οπλισμό και στην ενδυμασία του αχμαλώτου. Κάτω από την περικεφαλαία δεν υπήρχε ο μάλλινο πύλο του Σπαρτιάτη πλήτη, αλλά η κοινή. Ο σκούφος από σκυλοτόμαρο που φορούσαν οι ύλωτες, η τάξη των λακεδαιμονίων δούλων, η δουλοπάρικη. Από την άλλη πάλι, οι αξιωματικοί της μεγαλειότητάς του δεν μπορούσαν να εξηγήσουν το γεγονός ότι η ασπίδα και η πανοπλία του εχμαλότου ήταν από τον εκλεκτότερο ρίχαλκο, χαραγμένο με σπάνιο κοβάλτιο της ιδυρίας, ενώ το κράνος του έφερε το λοξολοφείο ενός πραγματικού σπαρτιάτη και μάλιστα αξιωματικού. Υποσημείωση η Βυρία, χώρα της Ασίας στον γάφκασο. η σημερινή Γεωργία. Σε προηγούμενες συνεντεύξεις, ο τρόπος που είχε μιλήσει ο άντρας ήταν ένα μάλιγαμα της πιο ευγενικής φιλοσοφικής και λογοτεχνικής έκφρασης, πράγμα που έδειχνε βαθιά γνώση των ελληνικών επών και της χιδεότερης γλώσσας. Ακόμα και οι πιο γλωσσομαθείς διερμηνείς της μεγαλειότητάς του δεν μπόρεσαν να τα ερμηνεύσουν. Ο Έλληνας, ωστόσο, Προσφέρθηκε μόνος του να κάνει τη μετάφραση και το έκανε χρησιμοποιώντας χιδέες εκφράσεις στα αραμαϊκά και στα περσικά, τις οποίες, όπως είπε, έμαθες σε μερικά θαλασσινά ταξίδια που έκανε εκτός Ελλάδας. Εγώ, ο ιστορικός του μεγάλου Βασιλέα, θέλοντας να προστατέψω τα αυτιά της μεγαλειότητάς του από την αισχρή και πολλές φορές αηδιαστική γλώσσα του εχμαλότου, προσπάθησα να αφαιρέσω το προσβλητικό υλικό, πριν η μεγαλειότητά του υποχρεωθεί να το ακούσει. Η μεγαλειότητά του, ωστόσο, με τη θεόπνευση στη σοφία του, διέταξε το δούλο του να μεταφέρει επακριβώς τα λόγια του άντρα, μεταφράζοντάς τα σε όποια διάλεκτο και ιδιωματισμό κρίνωταν απαραίτητο, ώστε να αποδίδουν το ελληνικό νόημα. Αυτό επιχείρησα να κάνω κι εγώ. Προσεύχομαι η μεγαλειότητά του να ανακαλέσει την ευθύνη, με την οποία με επιφόρτισε, και να μην κατηγορήσει το δούλο του για τα αποσπάσματα της παρακάτω καταγραφής, τα οποία σίγουρα θα προσβάλλουν κάθε πολιτισμένο ακροατή. Χαράχτηκε και υποβλήθηκε τη δεκάτη έκτη μέρα του Ουλούλου, πέμπτο έτους από την αναρρήση της μεγαλειότητάς του. Κεφάλαιο πρώτο Την τρίτη μέρα του Ταζρυτου, Πέμπτου έτους από την ανάρρηση της μεγαλειότητάς του, στα νότια των συνόρων με τη Λοκρίδα, ο στρατός της αυτοκρατορίας συνεχίζοντας την απρόσκοπτη προέλασή του στην κεντρική Ελλάδα, στρατοπέδευσε απέναντι από την ανατολική πλαγιά του όρους Παρνασσός, που τα υδάτινα ρεύματά του, όπως τόσα άλλα πρωτήτερα κατά την πορεία από την Ασία, δεν ήσαν επαρκή για το στρατό και τα άλογα, με αποτέλεσμα να στερέψουν. Η ακόλουθη πρώτη συνέντευξη έλαβε χώρα στη σκηνή εκστρατεία της μεγαλειότητάς του. Τρεις ώρες μετά τη δύση του ήλιου, αφού τερματίστηκε το βραδινό γεύμα και διεκπεραιώθηκαν όλες οι υποθέσεις της αυλής. Τότε οι αξιωματικοί που φρουρούσαν τον εχμάλωτο, διετάχθηκαν να φέρουν μέσα τον Έλληνα. Ήταν όλοι παρόντες, στρατάρχες συμβουλάτορες, άντρες της βασιλικής φρουράς, ο μάγος και οι γραφείς. Ο Εχμάλωτος ήρθε πάνω σε ένα φορείο με τα μάτια δεμένα γιατί δεν επιτρεπόταν να αντικρίσει τη μεγαλειότητά του. Ο μάγος είπε τα του και έκανε τον εξαγνισμό που θα επέτρεπαν στον άντρα να μιλήσει ενώπιον της μεγαλειότητάς του. Ο Εχμάλωτος διετάχθηκε να μην μιλά απευθεία στη βασιλική παρουσία, αλλά να απευθύνεται στους αξιωματικούς της βασιλικής φρουράς των αθενάτων που βρίσκονταν στα αριστερά της μεγαλειότητάς του. Ο ρόντι, ο αρχηγός των Αθανάτων, είπε στον Έλληνα να συστηθεί. Εκείνος αποκρίθηκε ότι το όνομά του ήταν Χίονης, γιος του Καμανδρίδη από τον Αστακό, μια πόλη της Ακαρνανίας. Ο άνδρας Χίονης είπε ότι θα ήθελε πρώτα να ευχαριστήσει τη μεγαλειότητά του που τον κράτησε στη ζωή και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και το θαυμασμό του για την ικανότητα της ομάδας των βασιλικών χειρουργών. Μιλώντας από το φορείο του, ανασένοντας ακόμα με δυσκολία εξαιτίας ορισμένων ανεπούλωτων πληγών στους πνεύμονες και στα όργανα του θόρακα, απευθύνθηκε στη μεγαλειότητά του λέγοντας πως δεν ήταν συνηθισμένος στον περσικό τρόπο συνομιλίας και πως δυστυχώς δεν διέθετε το χάρισμα του ποιητικού λόγου, ούτε ήξερε να διηγείται ωραίες ιστορίες. Είπε πως η αφήγησή του δεν θα ήταν για στρατηγούς και βασιλιάδες, για πολιτικές μηχανογραφίες των μεγάλων, γιατί δεν ήταν σε θέση να τις γνωρίζει. Θα έλεγε την ιστορία όπως ακριβώς την είχε βιώσει ο ίδιος από την πλεονεκτική θέση ενός νέου, βοηθητικού του στρατού, ενός δούλου. Ίσως, είπε ο Εχμάλωτος, η μεγαλειότητα του έβρισκε κάποιο ενδιαφέρον σε αυτή την αφήγηση για τους απλούς πολεμιστές, τους άντρες της Ιράς, όπως τους αποκάλεσε ο Εχμάλωτος. Η μεγαλειότητά του, αποκρινόμενη μέσω του ορόντι, του αρχηγού των αθανάτων, τον διαβεβαίωσε ότι μια τέτοια εξιστόρηση επιθυμούσε κυρίως. Η μεγαλειότητά του είπε «Διέθετε ήδη άφθονες πληροφορίες για τις νομοσίες των μεγάλων». Αυτό που ήθελε να ακούσει τώρα ήταν την ιστορία του οπλίτη. Τι είδους άνθρωποι ήταν αυτοί που μέσα σε τρεις μέρες είχαν σκοτώσει μπροστά στα μάτια της μεγαλειότητάς του είκοσι χιλιάδες και πάνω από τους γενεότερους στρατιώτες του. Ποιοι ήταν αυτοί οι αντίπαλοι που έπαιρναν μαζί τους, στον οίκο των νεκρών, δέκα ή όπως αναφέρουν μερικοί, είκοσι άντρες για καθέναν από τους δικούς τους που έπεφτε. Πώς ήταν ως άνθρωποι, τι τους άρεσε, με τι γελούσαν. Η μεγαλειότητά του ήξερε... Ότι φοβόνταν το θάνατο όπως όλοι οι άνθρωποι Ποια φιλοσοφία όμως είχε ασπαστεί ο νους τους Αλλά πάνω απ' όλα Είπε η μεγαλειότητά του Επιθυμούσε να καταλάβει τα ίδια τα άτομα Τους αληθινούς ανθρώπους Από σάρκα και οστά Τους οποίους έβλεπε από ψηλά πάνω από το πεδίο της μάχης Αμυδρά ωστόσο και από απόσταση Δυσδιάκριτα πρόσωπα Κρυμμένα μέσα στα αιματοβαμμένα καβούκια του κράνους Και της πανοπλίας τους. Κάτω από τα δεμένα του μάτια, ο εχμάλωτος υποκλήθηκε και έστειλε μια ευχαριστήρια προς ευχή σε κάποιον από τους θεούς του. Η ιστορία που επιθυμούσε να ακούσει η μεγαλειότητά του βεβαίωσε, ήταν η μόνη που μπορούσε και επιθυμούσε πραγματικά να πει. Δεν ήταν αναγκαστικά η δική του ιστορία, όπως και των πολεμιστών που είχε γνωρίσει. Θα είχε η μεγαλειότητά του την υπομόνη να την ακούσει. Έπειτα η αφήγηση δεν θα περιοριζόταν αποκλειστικά στη μάχη. Ήταν υποχρεωμένος να αναφερθεί σε γεγονότα προηγούμενων εποχών, γιατί μόνο κάτω από το φως τους και από αυτή την προοπτική οι ζωές και οι πράξεις των πολεμιστών που η μεγαλειότητά του παρακολουθούσε στις θερμοπύλες θα αποκτούσαν το αληθινό τους νόημα και σημασία. Η μεγαλειότητά του, οι στρατάρχες, οι στρατηγοί και οι συμβουλάτορες Ικανοποιήθηκαν από την απάντησή του. Δόθηκε στον Έλληνα ένα κύπελο με κρασόμελο για να σβήσει τη δίψα του και του ζητήθηκε να αρχίσει από όπου ήθελε εκείνος να πει την ιστορία με όποιον τρόπο θεωρούσε καλύτερον. Ο άντρας Χίωνης υποκλήθηκε άλλη μια φορά από το φορείο του και άρχισε «Πάντα να πώς είναι να πεθαίνει κανείς». Υπήρχε μια άσκηση που κάναμε εμεί οι βοηθητικοί του στρατού, όταν χρησιμεύαμε ω που πάνω του ασκούνταν οι σπαρτιάτε ο πλήτε. Τη λέγαμε βαλανιδιά, επειδή παρατασσόμαστε κατά μήκο μια σειρά από βαλανιδιέ στι παρυφέ τη ο Τόνα, όπου οι σπαρτιάτε και οι υπομίωνε έκαναν τα γυμνάσια του κάθε φθινόπορο και χειμώνα. Αποσημείωση. Υπομίωνε. Ήταν οι σπαρτιάτε που είχαν ξεπέσει και είχαν χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα. Συμμετείχαν στην απέλα. Στην εκκλησία του Δήμου των σπαρτιετών, αλλά χωρί δικαίωμα ψήφου. Εμείς παρατασόμαστε σε βάθος 10 ανδρών, με τις ολόσωμες ασπίδες μας από λιγαριά καλά στερεωμένες στη γη, ενώ εκείνη μας επιτίθενται. Τα στρατεύματα κρούσης διέσχιζαν την πεδιάδα σε θέση μάχης σε βάθος 8 αντρών, με αργό βηματισμό στην αρχή, πιο γρήγορα κατόπιν, ύστερα τροχάδιν, και τέλος τρέχοντας του σκοτωμού. Η σύγκρουση με τις ενισχυμένες ασπίδες τους υποτίθετο ότι έπρεπε να σου κόβει την ανάσα. Και αυτό γινόταν. Ταρούσες πως είχε πέσει πάνω σου. Ολόκληρο βουνό. Τα γόνατά σου, άσχετα πόσο καλά στερεωμένα τα είχες, λίγηζαν σαν δεντράκια όταν η γη υποχωρεί μπροστά τους. Για μια στιγμή χάνεμε το θάρρος μας. Μοιάζαμε με ξερά κοτσάνια, βαθιά ριζωμένα μπροστά στη λεπίδα του ζευγά. Κάπως έτσι νιώθει το όπλο που με έπληξε στις θερμοπύλες ήταν το δόρυ ενός Αιγύπτιου ο πλήτη που τρύπησε το πλευρό μου. Όμως η αίσθηση δεν ήταν αυτή που περίμενα. Δεν το ένιωσε να με διάπερνα, αλλά να με πλήτει με δύναμη όπως ακριβώς νιώθαμε εμείς οι βοηθητικοί κάτω από τις βαλανιβιές. Φανταζόμουν ότι οι νεκροί είναι αποστασιοποιημένοι, ότι αντικρίζουν τη ζωή αντικειμενικά και με σοφία. Όμως η εμπειρία μου δείχνει το αντίθετο. Κυριαρχούσαν μόνο τα συναισθήματα, η καρδιά μου πόνεσε και ραγίσε. ο θάνατος με αγκάλιασε, ενώ με διαπερνούσε ένας φοβερός αβάσταχτος πόνος. Είδα τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, την αγαπημένη μου εξαδέλφη διομάχη που τόσο αγαπούσε. Είδα το σκαμανδρίδι τον πατέρα μου και την ευνίκη τη μητέρα μου, το βρίαξι, το δέκτονα και τον αυτόχυρα, ονόματα που δεν σημαίνουν τίποτα για τη μεγαλειότητά του αλλά που για μένα ήταν πιο αγαπητά κι από τη ζωή. Και τώρα που πεθαίνω, ακόμα πιο πολύ. Πέταξαν μακριά μου, όπως πέταξα κι εγώ μακριά από αυτούς. Είχα πλήρη συνείδηση των συμπολεμιστών μου που είχαν πέσει μαζί μου. Ο δεσμός που μας ένωνε ήταν εκατό φορές πιο ισχυρός από εκείνον που ένιωθα να μεδένει μαζί τους στη ζωή. Αισθάνθηκα μια ανεξήγητη ανακούφιση. Και συνειδητοποίησα ότι αυτό που φοβόμουν πιότερο και από το θάνατο ήταν μήπως τους αποχωριστώ. Έτρεμα το φοβερό μαρτύριο του ανθρώπου που επιζεί μετά τον πόλεμο, την αίσθηση της απομόνωσης και της αυτοπροδοσίας που νιώθουν εκείνοι που επιλέγουν να κρατηθούν, να ανασένουν, όταν οι συντροφοί τους έχουν χαλαρώσει τη λαβή. Το στάδιο που αποκαλούμε ζωή είχε τελειώσει. Ήμουν νεκρός. Ωστόσο, όσο και αν ήταν η αίσθηση του θανάτου, υπήρχε μια άλλη πιο επιτακτική, που με βασάνιζε και που σίγουρα τυρανούσε και τους συμπολεμιστές μου, ότι η ιστορία μας θα χανόταν μαζί μας, ότι δεν θα τη μάθαινε κανείς. Δεν με για τον εαυτό μου, για τον εγωισμό μου ή για τους ματαιόδοξους στόχους μου, αλλά για εκείνους, για τον Λεωνίδα, για τον Αλέξανδρο και τον Πολύνικο για την αρέτη που θα ορφάνευει καρδιά της και περισσότερο από όλους για το διευναίκη. Το ότι η αμβρία του, η εφηλία του, οι κρυφές του σκέψεις που είχαν το προνόμιο να τις μοιράζεται μόνο μαζί μου. Αυτά που ο ίδιος και συντροφή του είχαν πετύχει και υποφέρει, θα εξαφανίζονταν, θα χάνονταν σαν τον καπνό της φωτιάς. Ήτανε κάτι που δεν μπορούσα να το αντέξω. Είχαμε φτάσει στο ποτέμι πια. Μπορούσαμε να ακούμε με αυτιά που δεν ήταν πια αυτιά και να βλέπουμε με μάτια που δεν ήταν πλέον μάτια. Το ποτάμι της Λήθης και τις στρατιές των πεθαμένων που υπέφεραν για μεγάλο χρονικό διάστημα και που γύρω τους, κάτω από τη γη, είχε επιτέλους τελειώσει. Επέστρεφαν στη ζωή πίνοντας από αυτά τα νερά που θα έσβηναν κάθε ανάμνηση της ζωής τους εδώ ως Όμως εμείς από τις θερμοπύλες είμαστε αιώνιοι. Δεν θα πείναμε από τον ποταμό της λύθης. Θα θυμόμαστε. Μια κραυγή που δεν ήταν κραυγή, αλλά ο απέραντος πόνος της καρδιάς των πολεμιστών που είχαν και αυτοί τα ίδια συναισθήματα με μένα, διαπέρασε το φοβερό σκηνικό με απερίγραπτο πάθος. Τότε από πίσω μας, αν μπορεί να το πει έτσι, σε έναν κόσμο που δεν υπάρχουν διαφορετικές κατευθύνσεις παρά μόνο μία, φάνηκε μια λάμψη τόσο μεγαλειώδης. Κατάλαβα. Όλοι το καταλάβαμε αμέσω, ότι ήταν ένας Θεός. Ο τοξοβόλος Φίβος, ο ίδιος ο Απόλλωνας, με πολεμική στολή περιφερόταν ανάμεσα στους παρτιάδες και στους Θεσποιείς. Δεν αντάλλαξαν λέξη, δεν χρειαζόταν. Ο τοξότης μπορούσε να νιώσει την αγωνία των ανδρών. Και εκείνοι ήξεραν ότι αυτός, ο πολεμιστής και γιατρός, βρισκόταν εκεί για να τους συντρέξει. Πριν καλά καλά το καταλάβω, το βλέμμα του στράφηκε σε μένα. Το τελευταίο που θα περίμενε κανείς. Παρόλο που ο ο αφέντης μου στη ζωή ήτανε πλάι μου. Εγώ όμως ήμουν αυτός που επιλέχθηκε να γυρίσει πίσω και να μιλήσει. Αισθάνθηκα έναν πόνο πιο δυνατό από κάθε άλλον. Ήδια η, η γλυκιά ζωή. Ακόμα και η απελπισμένη επιθυμία μου να διηγηθώ την ιστορία... Φάνταζαν ξαφνικά πιο υποφερετές μπροστά στο σπαραγμό μου, που ήμουν αναγκασμένος να αφήσω εκείνους που είχα τόσο πολύ αγαπήσει. Όμως και πάλι, καμιά παράκληση δεν ήταν δυνατή ενώπιον του μεγαλείου του Θεού. Είδα πάλι ένα φως, αδύνατο στην αρχή, πιο δυνατό κατόπιν, ώσπου έγινε πολύ έντονο. Και τότε κατάλαβα ότι ήταν ο ήλιος. Είχα γυρίσει πίσω. Άκουσα φωνές μέσω των φυσικών αυτιών μου, κουβέντες στρατιωτικών που μιλούσαν Αιγυπτιακά και Περσικά, ενώ το γάντο φορεμένα χέρια με τραβούσαν από κάτω από το σωρό των κουφαριών. Οι Αιγύπτοι οι ναυτικοί μου είπαν αργότερα ότι είχαν μουρμουρήσει τη λέξη «λόκας», που στη γλώσσα τους σημαίνει «γαμότο», και έβαλαν τα γέλια καθώς τραβούσαν το κομματιασμένο μου κορμί στο φως της μέρας. Έκαναν λάθος. Η λέξη ήταν «Λοξίας», ο τιμητικός τίτλος του πανούργου Απόλλωνα που δίνει τους χρησμούς του με διφορούμενο και πλάγιο τρόπο. Φώναζα και τον καταριόμουν επειδή ανέθεσε τούτη τη φοβερή ευθύνη σε μένα, που δεν είχα τα προσόντα να τη φέρω σε πέρας. Καθώς οι ποιητές καλούν τιμούσαν να μιλήσει μέσω αυτών, παραπονέθηκα με έναν άναρθρο γριλισμό στο μακροσαγιτάρι. «Αν πράγματι με το Ξώτη». Επίτρεψε τότε στα λεπτοδουλεμένα βέλη σου να εκτοξευθούν από το τόξο μου. είσαι μου τη φωνή σου τοξοβόλε. Βοήθησέ με να φυγηθώ την ιστορία. Κεφάλαιο δεύτερο Οι θερμοπύλες είναι μια Λουτρόπολη. Η λέξη στα ελληνικά σημαίνει «θερμές πύλες» από τις ιαματικές πηγές και όπως γνωρίζει η μεγαλειότητά του από τα στενά και δύσβατα δερβαίνια που σχηματίζουν το μοναδικό πέρασμα από το οποίο μπορεί να πλησιάσει κανείς την περιοχή. Στα ελληνικά λέγονται πύλες. Η Ανατολική, η Μεσαία και η Δυτική πύλη. Το τείχος των φωκιών γύρω από το οποίο δόθηκαν οι πιο απελπισμένες μάχες δεν κατασκευάστηκε από τους Σπαρτιάτες και τους συμμάχους τους. Υπήρχε εκεί πολύ πριν τη μάχη. Το είχαν εγύρει παλιά οι κάτοικοι της Φωκίδας και της Λοκρίδας για να προστατευτούν από τις επιδρομές των βορείων γειτόνων τους τους Θεσσαλούς και τους Μακεδόνες. Όταν οι Σπαρτιάδες κατέλαβαν τα στενά, το τείχος ήταν ένα ορός από ερείπια. Το ξενάκτησαν. Για τους Έλληνες ο χώρος αυτός ήταν ιερός και οι αματικές πηγές, όπως και το πέρασμα, δεν ανήκαν μόνο στους αυτόχθονες της περιοχής, αλλά σε όλους τους κατοίκους της Ελλάδας. Τα ιαματικά λουτρά πιστεύουν να έχουν θεραπευτικές ιδιότητες, το καλοκαίρι η περιοχή γεμίζει από επισκέπτες. Η μεγαλειότητά του παρατήρησε τα πανέμορφα βαθίσκιο τα δασάκια και τα σπιτάκια, τις ιερές βαλανιδιές αφιερωμένες στην αμφικτιονίδα Δήμητρα και κοινοτόμορφο φιδογυριστό μονοπάτι που οδηγεί στο τείχος των Λεόντων, που τις πέτρες του λέγεται ότι τις έβαλε ο ίδιος ο Ηρακλής στις θέσεις τους. Σε εποχή ειρήνης, και τα το μήκος του τοποθετούν συνήθως τις πολύχρωμες σκηνές και τα παραπήγματά τους οι πολιτές από την Τραχίνα, την Ανθήλη και τους Αλπινούς για να εξυπηρετήσουν τους λιψοκίνδυνους ταξιδιώτες που κάνουν τη διαδρομή μέχρι τα ιαματικά λουτρά. Υπάρχει μια διπλή πηγή αφιερωμένη στην Περσεφόνη, η Σκυλία πηγή στους πρόποδες της Χαράδρας δίπλα στη Μεσαία πύλη. Εκεί έστησαν οι Σπαρτιάτες στο στρατοπεδό τους, ανάμεσα στο τείχος των Φωκέων και στο γύλοφο, όπου δόθηκε τελική μάχη. Τότε που πολέμησαν με νύχια και με δόντια. Η μεγαλειότητά του γνωρίζει πόσο λίγο είναι το πόσιμο νερό στα γυροβούνα. Το έδαφος ανάμεσα στις πύλες είναι συνήθως τόσο ξηρό και γεμάτος σκόνη, που στη Λουτρόπολη αγκαρεύανε τους δούλους να λυπαίνουνε τους δρόμους για να διευκολύνονται οι λουόμενοι. Η γη είναι σκληρή σαν πέτρα. Η μεγαλειότητά του είδε πόσο γρήγορα αυτό το σκληρό σαν χώμα χώμα μετετράπηκε σε λάσπη κατά τη διάρκεια της μάχης. Ποτέ μου δεν ξανάδα τόση λάσπη και τόσο βαθιά, που η υγρασία της να προήλθε μόνο από το αίμα και το κάτουρο των τρομοκρατημένων αντρών που μάχονταν πάνω της. Όταν η εμπροστοφυλακή των Σπαρτιάτων έφτασε στις θερμοπύλες πριν τη μάχη, Λίγες ώρες πριν το κυρίως σώμα, που προχωρούσε με βήματα χ, ανακάλυψε προς μεγάλη της έκπληξη δυο παρέες ανθρώπων που πήγαιναν στα λουτρά. Η μία ήταν από την Τίρινθα και η άλλη από την Αλικιώνη. Τριάντα άτομα συνολικά, άνδρες και γυναίκες, ο καθένας στο δικό του λουτρό, σε διάφορα στάδια γύμνιας. Αυτοί ταξιδιώτες ξεφνιάστηκαν, για να μην μπούμε τίποτα άλλο, από την ξαφνική εμφάνιση των πορφειροντιμένων σκηδητών. Ήταν όλοι οι άντρες διαλεχτοί, κάτω από τα τριάντα, που είχαν επιλέγει για την ταχύτητα των ποδιών και την αμδρία τους στις ορεινές μάχες, οι άνδρες της εμπρός των φυλακείς, έδιωξαν τους λοόμενους, και όσους τους συνόδευαν, αρωματοπόλες, χειρομαλάκτες, πολιτές ψωμιού και γλυκών από σίκα, τα κορίτσια που δούλευαν στα λουτρά και στα λάδια, και τα γόρια που αφαιρούσαν με τη στλεγγύδα τον υδρότα και τη βρωμιά. Όλοι τους γνώριζαν για την προέλαση των Περσών, αλλά πίστευαν ότι η καταιγίδα που είχε πλήξει πρόσφατα την κοιλάδα, είχε κάνει τα βόρεια περάσματα προσωρινά αδιάβατα. Οι Σπαρτιάτες κατάσχεσαν όλα το τρόφιμα, τα σαπούνια, τα ασπρόρουχα και τον ιατρικό εξοπλισμό, και οι δύο στις τέντες της Λουτρόπολης που αργότερα φάνταζαν πολύ ατέριαστες, καθώς κυματίζαν πανηγυρικά, πάνω από το μακελιό. Οι άντρας της εμπροστοφυλακής ξανάστησαν αυτά τα καταλήματα, στο πίσω μέρος, στο στρατόπεδο των Σπαρτιατών, δίπλα στη μεσαία πύλη με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν ο Λεωνίδας και η βασιλική φρουρά του. Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς όταν έφτασε, αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει αυτό το κατάλημα επειδή το θεώρησε ανάρμοστο. Το πεζικό επίσης των Σπαρτιατών απέρριψε αυτές τις ευκολίες. Η ειρωνία είναι ότι οι σκηνές κατέληξαν τελικά στους Σπαρτιάτες Ήλωτες, στους δούλους των Θεσπιέων, των Φωκέων και των Οπούντιων Λοκρών και άλλων συνοδών της μάχης που είχαν τραυματιστεί από βέλη ή άλλα όπλα βολής. Αλλά και αυτή την άλλη μέρα κιόλας αρνήθηκαν αυτό το κατάλημα. Οι πολύχωρο μέσα από Αίγυπτια κόλληνο τέντες της Λουτρόπολης, κουρελιασμένες πια, κατέληξαν όπως είδε η μεγαλειότητα του. Να προστατεύουν τα υποζύγια, τα μουλάρια και τα γαϊδούρια που μετέφεραν την επιμελητεία, τα οποία είχαν τρομάξει από το θέαμα και τις οσμές της μάχης και δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν οι ζευγολάτες τους. Στο τέλος οι τέντες κόπηκαν σε λωρίδες για να δεθούν οι πληγές των Σπαρτιατών και των συμμάχων τους, όταν λέω Σπαρτιάτες, εννοώ τον επίσημο ελληνικό όρο που αναφέρεται στην ανώτατη τάξη των λέκε στους ομοίους στους ίσους μεταξύ ίσων. Κανείς από την τάξη των υπομειώνων ή από τους περιοίκους, τους δεύτερους τη τάξη Σπαρτιάτες, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα, ή από εκείνους που στρατολογήθηκαν από τις γειτονικές πόλεις της Λαϊκηδέμονας, δεν πολέμησε στις θερμοπύλες. Ωστόσο, προς το τέλος, όταν οι αναπομείνοντες Σπαρτιάτες ήταν τόσο λιγοστή που δεν μπορούσαν να σχηματίσουν πολεμικό μέτωπο πια... Ο αφρός, όπως τους αποκάλεσε ο διεινέκης, των επελεύθερων δούλων, των οπλόκου βαλητών και των βοηθητικών της μάχης, πήρε την άδεια να συμπληρώσει της και να εσθέσει. Η μεγαλειότητα του ίσως νιώσει περιφάνεια αν μάθει ότι τα στρατεύματά του νίκησαν τον ανθό της Ελλάδας, την αφρόκρεμα των καλύτερων και γενναιότερων πολεμιστών της. «Όσο για τη δική μου θέση στη μάχη, η εξήγηση... Ίσως απαιτεί μια μικρή εκτροπή για την οποία ελπίζω να δείξει υπομονή η μεγαλειότητά του. Εχμαλωτίστηκα σε ηλικία δώδεκα ετών, ή για την ακρίβεια παραδόθηκα σαν ηλίο και καυμένος. Πρόκειται για ένα χλεβαστικό σπερθιατικό όρο που κυριολεκτικά σημαίνει «καψαλισμένος από τον ήλιο». Αναφέρεται σε έναν τυπο άγριων σχεδόν εφήβων που είχαν γίνει μαύροι σαν τους εθίωπες από την έκθεσή τους στα στοιχεία της φύσης και που γέμιζαν εκείνη την εποχή τα βουνά, πριν και μετά τον πρώτο περσικό πόλεμο. Στην αρχή με ανάμεσα στους Σπαρτιάτες ήλωτες, την τάξη των βουλοπάρικων που είχαν δημιουργήσει λακεδαιμόνιοι από τους κατοίκους της Μεσσηνίας και του Έλους, όταν τους κατάκτησαν και τους σκλάβωσαν αιώνες πριν. Αυτοί οι εργάτες της γης ωστόσο με απέριψαν λόγω μιας μικρής σωματικής αναπηρίας μου, που με καθιστούσε άχρηστο για τις αγροτικές δουλειές, οι επίσης μισούσαν και δεν εμπιστεύονταν κανέναν ξένο ανάμεσά τους, που μπορούσε να αποδειχθεί χαφιές. Έζησα σκυλήσια ζωή πάνω από έναν χρόνο, πριν η μοίρα, η τύχη ή το χέρι ενός θεού με ρίξη στην υπηρεσία του Αλέξανδρου, ενός νεαρού σπαρτιάτη και προστατευμένου του διεινέκη. Αυτό μου έσωσε τη ζωή. Μου αναγνώρισαν έστω και ηρωνικά ότι γεννήθηκα ελεύθερος και όταν έδειξα ότι διέθετα ικανότητες άγριου ζώου, κάτι που θαύμαζαν οι λε προβιβάστηκα στη θέση του παραστάτη πέδα, ένα είδος εφεδρικού συντρόφου των νέων που είχαν προσληφθεί στην αγωγή, τη δεκατριάχρονη περιβόητη και ανελαίτης στρατιωτική εκπαίδευση που μετέτρεπε τα γόρια σε σπαρτιάδες πολεμιστές. Κάθε ο πλήτης από την τάξη των σπαρτιάτων πηγαίνει στον πόλεμο ακολουθούμενος από έναν τουλάχιστο ήλοτα. Οι ενωμοτάρχες, οι διοικητές των ενωμοτιών παίρνουν δύο. Αυτός ήταν αργότερο ο βαθμός του Δίναικη. Δεν ήταν ασυνήθιστο για έναν αξιωματικό της σειράς του να διαλέξει ως πρώτο βοηθό του, ως βοηθητικός στη μάχη, ένα γεννημένο ελεύθερο ξένο ή ακόμη και ένα νεαρό μόθακα, ένα παιδί που δεν ήταν σπαρτιάτης από του ή που ήταν ενόθο και που μπορούσε να περάσει από την αγωγή. Ήτανε τυχερό μου, για κακό ή για καλό, να επιλεγώ από τον Κύριό μου για αυτή τη θέση. Είχα να λάβει να φροντίζω και να μεταφέρω τον οπλισμό του, να έχω έτοιμα πάντα όσα χρειάζονταν για το ταξίδι, να ετοιμάζω το φαγητό του και το μέρος που θα κοιμόταν, να δένω τα τραυματά του. Να ασχολούμαι γενικά με ό,τι ήταν απαραίτητο, ώστε να τον αφήνω ελεύθερο να γυμνάζεται και να πολεμά. Η γεννατήρα μου πριν η μοίρα με ρίξε στο δρόμο που μου οδήγησε στις θερμοπύλες ήταν ο Αστακός. Μια πόλη της Ακαρνανίας βόρεια της Πελοποννήσου, όπου τα βουνά βλέπουν προς τη δύση, πάνω από τη θάλασσα, προς την κεφαλινία και πέρα από τον ορίζοντα στη Σικελία και στην Ιταλία. Το νησί της Ιθάκης, πατρίδα του μυθίκου Οδυσσέα, φαίνεται μέσα από τα στενά, αν κι εγώ δεν είχα ποτέ τη χαρά να αγγίξω το ιερό χώμα του ήρωα σαν παιδί ή αργότερα. Θα μπορούσα να περάσω απέναντι, στα δέκατα γενεθλιά μου, ένα φίλεμα από το θείο και τη θεία μου. Αλλά έπεσε πρώτα η πόλη μας. Οι άντρες της φυλής μου φάχτηκαν και οι γυναίκες πουλήθηκαν σκλάβες. Η γη των προγόνων μας κατακτήθηκε. Κι εγώ βρέθηκα ολομόναχος. Μόνο οι εξαδέλφοι μου δύο μάχοι σώθηκε. Χωρίς οικογένεια ή πατρίδα. Τρεις μέρες πριν αρχίσει ο δέκατος χρόνος μου προς τον ουρανό. Όπως λέει ο ποιητής. Κεφάλαιο τρίτο Είχαμε ένα δούλο στο υποστατικό του πατέρα μου όταν ήμουν μικρός. Έναν άντρα που λεγόταν Βρίαξης. Διστάζω να χρησιμοποιήσω τη λέξη δούλος. Γιατί ο πατέρας μου ήταν μάλλον κάτω από την εξουσία του Βρίαξη παρά το αντίθετο. Όλοι μας είμαστε. Ιδίως η μητέρα μου. Ως κυρά του σπιτιού αρνιόταν να πάρει και την πιο ασήμαντη απόφαση ακόμη πάνω στον οικοκυριό και για πολλά άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά, χωρίς να εξασφαλίσει πρώτα τη συμβουλή και την επιδοκιμασία του Βρίαξη. Ο πατέρας μου τον ακούγε ουσιαστικά σε όλα τα θέματα εκτός από τα πολιτικά, όσα δηλαδή αφορούσαν την πόλη. Εγώ πάλι ήμουν κυριολεκτικά εχμάλωτος της γοητείας του. Ο Βρίαξης ήταν Ηλιος. Είχε εχμαλωτιστεί από τους αργίους όταν ήταν 19 ετών τον τύφλωσαν με καυτό κατράμιαν και γνώσεις του πάνω στις θεραπευτικές αληθές, αποκατέστησαν αργότερα ένα μικρό μέρος της όρασής του. Έφερα στο μέτωπο το σημάδι των δούλων των Αργίων, ένα κέρατο βοδιού. Ο πατέρας μου τον επόκτησε όταν είχε περάσει πια τα σαράντα, ως αποζημίωση για ένα φορτίο λάδι από ιάκυνθο που χάθηκε στη θάλασσα. Ο Βρίαξης, από όσο ξέρω, γνώριζε σχεδόν τα πάντα. Μπορούσε να βγάλει ένα χαλασμένο δόντι χωρίς γαρίφαλο, ή πικροδάφνη. Μπορούσε να μεταφέρει τη φωτιά με γυμνά χέρια. Και το κυριότερο για το παιδικό μου μυαλό, ήξερε κάθε ξόρκη και μαγκανία για να απομακρύνει την κακοτυχία και το κακό μάτι. Το μόνο δύνατο σημείο του βρίαξη, όπως είπα, ήταν η όρασή του. Δεν έβλεπε τίποτα μετά τα δέκα πόδια. Υποσημείωσε. πώς Μόνα δαμήκους ίση με 0,33 εκατοστά περίπου. Αυτό ήταν μια μυστική πηγή ευχαρίστησης. Αν όχι ενοχίζει για μένα, επειδή υποτίθεται χρειαζόταν συνέχεια μαζί του ένα αγόρι να τον οδηγεί. Πέρασε εβδομάδες ολόκληρες, χωρίς να φύγω στιγμή από το πλευρό του. Ούτε και στον ύπνο ακόμα, εφόσον επέμενε να με προσέχει. Τον έπαιρνε λιγάκι πάνω σε μια προβιά στα πόδια του μικρού κρεβατιού μου. Εκείνο τον καιρό θα ρίσκει είχαμε πόλεμο κάθε καλοκαίρι. Θυμάμαι τα γυμνάσια που γίνονταν στην πόλη κάθε άνοιξη μόλις τελείωνε το φύτεμα. Η πανοπλία του πατέρα μου κατέβαινε από την αιστεία και ο Βρίαξης λάδωνε κάθε στεφάνι και ένωση. Ξαναλύγιζε και ξανασυνέδεε τα δύο ακόντια και τα δύο εφεδρικά και τοποθετούσε πάλι τις λαβές από και δέρμα μέσα στο κύλωμα του από βαλανιδιά και ο ρίχαλκό όπλου του. Όπλων αποκαλούνταν συνήθως και η βαριά μεγαλιασπίδα των βαραιώς οπλεσμένων πολεμιστών από όπου και η λέξη ο πλήτης. Τα γυμνάσια γίνονταν σε μια μεγάλη πεδιάδα δυτικά της συνοικίας των Αγγιοπλαστών, ακριβώς κάτω από τα τείχη της πόλης. Εμείς, αγόρια και κορίτσια, εφοδιασμένοι αλεξίλια και γλυκά από σίκα, σκαρφαλώναμε στο τείχος, στη θέση με την καλύτερη θέα και παρακολουθούσαμε τα γυμνάσια των πατέρων μας που διεξάγονταν κάτω από τον ήχο των σαλπίγκων και το ρυθμό των πολεμικών τυμπάνων. Τη χρονιά για την οποία μιλώ διαφώνησαν παίρνω σε μια πρόταση που έκανε ο πρίτανης Συνόδου κάποιος κτηματίας που λεγόταν «Ο Ναξίμανδρος». Ήθελε να σβήσουν όλοι οι άνδρες το οικόσιμο της φυλής του οικού τους από την ασπίδα και να το αντικαταστήσουν με ένα τύπο αλφα για την πόλη μας, τον Αστακό. Υποστήριξα ότι όλες οι ασπίδες των Σπαρθιατών έφεραν ένα περίφανο λαμδέ, τη χώρα τους, τη λακεδαιμόνα πολύ πολύ καλά, ήρθε η ειρωνική απάντηση. Αλλά εμείς δεν είμαστε Λακεδαιμόνιοι. Κάποιος είπε την ιστορία ενός Σπαρτιάτη, του οποίου η ασπίδα δεν είχε κανένα εικόσιμο, αλλά μια κοινή μίγα ζωγραφισμένη σε φυσικό μέγεθος. Όταν οι συνάδελφοί του στο στρατό τον κορόιδεψαν γι' αυτό, ο Σπαρτιάτης είπε ότι στη μάχη θα είναι τόσο κοντά στον εχθρό, που η μίγα θα φαντάζει μεγάλη σα Κάθε χρόνο τα στρατιωτικά γυμνάσια ακολουθούσαν τον ίδιο σχεδιασμό. Επί δύο μέρες επικρατούσε ενθουσιασμός. Κάθε άντρας ένιωθε τόση ανακούφιση που θα ήταν ελεύθερος από τις δουλειές των κτημάτων ή των μαγαζιών και ήταν τόση χαρά του που θα ήταν πάλι μαζί με τους συμπολεμιστές του χωρίς να έχει τα παιδιά και τις γυναίκες τα πόδια του ώστε το γεγονός έπαιρνε γεύση πανηγυριού. Πρωί και βράδυ γίνονταν θυσίες, οι γαργαλιστικές μυρωδιές των σουβλιστών αριών απλώνονταν παντού. Υπήρχαν σταρένια γλυκό και γλυκά με μέλι, φρέσκα γλυκά από σίκα και πιάτα με κουκιά και κρυθάρι βρασμένο με γλυκό φρέσκος εισαμέλαιο. Την τρίτη μέρα οι άντρες άρχιζαν να γεμίζουν φουσκάλες, βραχίονες και όμοι. Έφεραν τα σημάδια των βαριών ασπίδων. Οι πολεμιστές, αν και αγρότες οι περισσότεροι, οι ξυλοκόπη και σκληραγωγημένοι υποτίθεται άνθρωποι, στην πραγματικότητα διεκπεραίωναν τις αγροτικές δουλειές τους, στη δρόσια του δωματίου λογαριασμών και όχι πίσω από το άρωτρο. Η ζέστη ήταν αφόρητη κάτω από τις περικεφαλαίες και ο υδρότας έτρεχε ποτάμι. Την τέταρτη μέρα, οι ταλαιπωρημένοι από τον ήλιο πολεμιστές έβρισκαν σοβαρές δικαιολογίες. Το κτήμα χρειαζόταν αυτό. Το μαγαζί χρειαζόταν εκείνο, οι δούλοι τους κατάκλεβαν, έλεγαν, ενώ έσφιγαν τα χέρια με αμηχανία. «Κοίτα πόσο ίσια προχωρά τώρα η γραμμή στο πεδίο των ασκήσεων», έλεγε γελώντας ουρίαξης, κοιτώντας λοξά, «εμένα και τα άλλα όρια. Δεν θα βαδίζουν και τόσο ζωηρά όταν ο γρονός αρχίσει να βρέχει βέλη και δόρατα. Κάθε άνδρας θα τραβηχτεί προς τα δεξιά για να είναι στη σκιά του συμπολεμιστή του» δηλαδή στο κατεφύγιο της ασπίδας του άνδρα στα δεξιά του. Μόλις χτυπήσουν την εχθρική γραμμή, η δεξιά πτέρυγα θα καλυφθεί μισό στάδιο περίπου. Και για να επανέλθει στη θέση της, θα πρέπει να καταδιωχθεί από το ίδιο της το υπηκό. Υποσημείωση: Στάδιο. Μονάδα μήκους ίση με 185 μέτρα περίπου. «Πάντως ο στρατός της πόλης μας...» Θα μπορούσαμε να ρίξουμε στο πεδίο της μάχης 400 περίπου πεζούς με βαρύ οπλισμό, σε ένα πλήρες προσκλητήριο. Παρά τις σκυλιές και τα προγούλια, τα κατάφερνα αρκετά καλά, από όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον το λίγο καιρό που έζησα εκεί. Ο ίδιος πριτενής, ο όναξιμανδρός, είχε δύο ζεύγη βόδια που είχε αρπάξει από τους Κάτοικοι της Κερινίας, Αχαϊκής, πόλης της Πελοποννήσου, γνωστής από το μύθο το σχετικό με τον Ηλακλή και την κερινήτιδα τη Έλαφο. Οι δυνάμεις μας που είχαν συμμαχήσει με τους εργείους και τους κατοίκου των ελευθερών, λέει αγρία την περιοχή τους επί τρία χρόνια και αγώντας εκατοντάδες αγροκτήματα και σκοτώνοντα πάνω από εβδομήντα άντρε. Υποσημίωση. Ελευθερές. Αρχαία πόλη στα σύνορα Θεωρείται πατρίδα του Διονύσου. Ο θείος Μωτέναγρος είχε μια γερή φοράδα και ένα πλήρη πολεμικό εξοπλισμό από εκείνη την εποχή. Όλοι κάτι είχαν αρπάξει. Αλλά ξαναγυρίσουμε στα στρατιωτικά μας γυμνάσια. Την πέμπτη μέρα, οι πατέρες της πόλης ήταν εντελώς εξωθενωμένοι. Βαριαστημένοι και αηδιασμένοι. Οι θυσίες του θεούς διπλασιάστηκαν με την ελπίδα ότι η των θεών... Θα μπάλωνε έλλειψη πολεμικής, τεχνικής ή εμπειρίας από μέρους του στρατού μας. Τώρα στο πεδίο των ασκήσεων υπήρχαν τεράστιες τρύπες και εμείς τα γόρια κατεβαίναμε κάτω με τις ψεύτικες ασπίδες και τα κοντάρια μας. Ήταν το συνιάλο για να σταματήσουν τα γυμνάσια. Προς μεγάλη δυσαρέσκεια των ζηλωτών και μεγάλη ανακούφιση του κυρίου σώματος, ηχούσε το καλέσμα για την τελευταία παρέλαση. Όλοι οι σύμμαχοι που είχε η πόλη εκείνη τη χρονιά, οι αργοί είχαν στείλει το στρατηγό τους Αρτοκράτορα, τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της πόλης, έπαιρναν χαρούμενα τις θέσεις τους για την επιθεώρηση. Οι αναζωογονημένοι πολίτες στρατιώτες μας, γνωρίζοντας ότι τα βασανά τους είχαν σχεδόν τελειώσει, φορτώνονταν με όλα τα όπλα που διέθεταν και περνούσαν με δόξα και τιμή την επιθεώρηση. Το τελευταίο γεγονός που περιμέναμε όλοι με συγκίνηση και αγωνία ήταν το μεγάλο φαγοπότη. Υπήρχαν άφθονο φαγητό και μουσική για να μην αναφερθώ στο πρώιμο ανοιξιάτικο κρασί. Στο τέλος επιστρατεύονταν τα κάρα των αγροκτημάτων για να μεταφέρουνε μέσα στην άγρια νύχτα τα 35 κιλά οριχάλκινα όπλα και τα 85 περίπου κιλά του πολεμιστή που ροχάλιζε δυνατά εκείνο το πρωινό που έκρινε τη μοίρα μου, εξελίχθηκε έτσι εξαιτία των αυγών, μιας βουνοχιονόκοτας, Υποσημείωση. Βουνοχιονόκοτα. Πτηνό του γένους λαγόπους, λαγόπους λατινιστή, τετράονι ντε. Έχει μήκος 35 εκατοστά και είναι η πιο ψυχρόβια χιονόκοτα. Το πτερωμά αλλάζει ανάλογα με την εποχή κατάλευκο με μαύρη ουρά το χειμώνα, το καλοκαίρι γίνεται σκουροκάστανο ή σταχτή στο σώμα, διατηρώντας τις λευκές τερούγες και τη μαύρη ουρά. Απάντα στην περιαρκτική ζώνη της Ευρώπης. Ανάμεσα στα πολλά ταλέντα του βρίαξη, την πρώτη θέση κατήχε η επιδεξιότητά του να πιάνει πουλιά. Ήταν δάσκαλος στις παιγίδας. Έστεινε τα του στο κλαδί που κουρνιαζλία του. Με ένα πόπ τόσο ελαφρύ που μόλις ακου οι έξπνες παγίδες του έπεφταν, φυλακίζοντας το στόχο τους, ώσπου να επισκήμινο, όπως έλεγε ο Βρίαξης. Και πάντα απαλά. Ένα απόγευμα ο Βρίαξης με κάλεσε κρυφά πίσω από το κοτέτι. Με θεατρικες κινησεις σήκωσε το μανδύα του, αποκαλύπτοντας το τελευταίο του λάφυρο. Μια βουνοχιονόκοτα, ζωήρη και έτοιμη για δράση. Τρελάθηκα από τη χαρά μου. Είχαμε έξι ημέρες κότες Άλλη μία κότα σήμαινε πιο πολλά αυγά και τα αυγά ήταν μια υπέροχη λιχουδιά που άξιζε μια περιουσία για ένα αγόρι στην αγορά της πόλης. Όπως ήταν φυσικό, μέσα σε μια εβδομάδα η φιλενάδα μας είχε γίνει βασίλισσα της αυλής και περιφερόταν περαδόθε γεμάτη καμάρι. Δεν πέρασε πολύς καιρός και κρατούσε στις χούφτες μου τα αυγά της βουνόχιον Θα πηγαίναμε στην πόλη, στην αγορά. Ξύπνησε την εξαδελφή μου τη διομάχη πριν καλά-καλά ξημερώσει. Τόσο πολύ αδυμονούσα να πάω στο κοτέτσι το αγροκτήματός μας. Να πάρω τα αυγά και να τα πουλήσω. Ήθελα πολύ ένα διάβλο, ένα διπλό φλάουτο με το οποίο, όπως μου είχε υποσχεθεί ο βρίαξης, θα με μάθαινε να μιμούμε τη φωνή της αγριόπαπιας και του γερανού. Λύσπραξη από τα αυγά θα ήταν η πηγή των οικονομικών μου. Ο διπλός ευλός θα ήταν το επαθλό μου. Οι Διομάχοι και εγώ ξεκινήσαμε δύο ώρε πριν το ξημέρωμα με δύο σάκους φρέσκα κρεμιδάκια και τρία κεφάλια τυρί τυλιγμένα σε πανιά, που τα φορτώσαμε σε μια σχεδόν κουτσή γαϊδούρα που τη φωνάζαμε κουτσάβλα. Το νεογέννητο γαϊδουράκι της το είχαμε αφήσει σπίτι δεμένο στο στάβλο. Έτσι, όταν αφήναμε ελεύθερη τη μαμά στην πόλη, αφού ξεφορτώναμε, εκείνη θα πήγαινε μόνη της κατευθείαν στο σπίτι, στο μωρό της. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα στην αγορά. Χωρίς να συναδεύομαι από κάποιο μεγάλο και η πρώτη φορά που θα πουλούσα κάτι για μένα, αλλά και η παρουσία της δύο μάχης με αναστάτωνε πολύ. Εγώ δεν ήμουν ακόμα δέκα, εκείνη ήταν δεκατριών. Εμένα μου φαινόταν ολόκληρη γυναίκα, η ομορφότερη και η εξυπνότερη από όλες. Έλπιζα ότι θα συναντούσα τους φίλους μου στο δρόμο μόνο και μόνο για να με δουν να περπατάω δίπλα τη. Μόλις φτάσαμε στο δρόμο της Ακαρνανίας είδαμε τον ήλιο. Ήταν μια φωτεινή κίτρινη λάμψη ακόμα στο ρόδινο ουρανό. Μόνο που υπήρχε ένα πρόβλημα. Ανάτελε από το βορρά. Αυτό δεν είναι ο ήλιο, είπε η Διομάχη, σταματώντα απότομα και τραβώντα δυνατά το καπίστρι τη κουτσάβλα. Αυτό είναι φωτιά. Ήταν το υποστατικό ενός φίλου του πατέρα μου. Του πιερίωνα. Το αγρόκτημα και εγώ ήταν. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Είπε η διομάχη με φωνή που δεν σήκωνα αντιρρήσεις, κρατώντας με το ένα χέρι τα αυγά μου. Την ακολούθησα με γρήγορο βήμα τραβώντας με το άλλο την κούτσα Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο πριν το φθινόπωρο να ρωτήθηκε η δύο μάχη καθώς τρέχαμε. Οι αγροί δεν έχουν ξεραθεί ακόμα. Κοίτα τις φλόγες. Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλες. Είδαμε μια δεύτερη φωτιά, ανατολικά του κτή οι δύο μάχοι κι εγώ σταματήσαμε στη μέση του δρόμου και τότε ακούσαμε τα άλογα. Το έδαφος κάτω από τα πόδια μας άρχισε να τρέμει, λες και γινόταν η Είδαμε τη λάμψη των πυρσών. Υπικό. Ολόκληρο απόσπασμα. Τριάντα έξι άλογα κάλπαζαν ολοταχώς κατά πάνω μας. Είδαμε πανοπλίες και περικεφαλαίες με λοφία. Άρχισα να τρέχω προς το μέρος τους κουνώντα το χέρι μονακουφισμένου. Τι τύ θα μας βοηθούσαν. Με τριάντα έξι άντρες. Θα με τη φωτιά σε... Οι δυο με τράβηξαν άγρια πίσω. Αυτοί δεν είναι οι άντρες μας. Πέρασαν από δίπλα μας καλπάζοντας. Φαίνονταν τεράστιοι, βλωσσύροι και άγριοι, Οι ασπίδες τους ήταν μαυρισμένες. Καπιά βρώμιζε τις λευκές βούλες και τις οπλές των ελόγων τους. Οι οριχάλκινες κνημίδες τους... Ήταν γεμάτες μαύρη λάσπη. Στο φως των πυρσών είδε το λευκό κάτω από τη μαυρίλα των ασπίδων τους. «Αργίοι, εσύ μαχοί μας». Τρεις καβαλάριδες σταμάτησαν σταμάτησαν απότομα μπροστά μας. Η κουτσάβλα γκάριξε τρομαγμένη και πήγε να φύγει. Η δύο μάχοι τις από το καπίστρι. «Τι έχεις εκεί, κοριτσάκι». Ρώτησε πιο χοντρός από τους καβαλάριδες, οδηγώντας το αφρισμένο γεμάτο λάσπες, λόγω του μπροστά στου σάκους με τα κρεμίδια και τα τυριά. Ήταν στα αλήθεια τεράστιος. Σαν τον έαντα. Με ανοιχτό βιωτικό κράνος και με λίπος κατά τα μάτια του. Για να βλέπεις το σκοτάδι. Νυχτερινή καβαλάριδες. Έγειρα από τη σέλα του και χτύπησε δυνατά την κουτσάβλα. Η δυο τότε κλώτσισε το ζώο του άντρα στην το άλογο χλυμήντρησε και νευρίασε. «Εσείς και τα υποστατικά μας, προδότες. Παλιά άνθρωποι». Η διομάχη άφησε ελεύθερο το καπίστρα της γαϊδούρας και χτύπησε το κατετρομαγμένο ζώο μόλι της τη δύναμη. Η γαϊδούρα άρχισε να τρέχει σαν να την κυνηγούσαν οι ερηνίες. Το ίδιο και εμείς. «Έχω τρέξει στη μάχη. Να το βέλη και τα δώρα τα έπεφθαν βροχή». Με τριάντα κιλά όπλα στην πλάτη μου. Αμέτρητες φόρες στα γυμνάσια. Ακολούθησα μου και τσακισμένα πρόσωπα, τρέχοντας του θανατά. Ποτέ όμως η καρδιά και τα πνευμόνια μου δεν κατεπονήθηκαν τόσο, όσο εκείνο το φοβερό πρωινό. Να αφήσαμε αμέσως το δρόμο, από φόβο μην κι άλλους υπείς, και μέσα από την τρέξαμε σαν να στο σπίτι. Τώρα βλέπαμε και άλλα αγροκτήματα να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, φώναξε δύο Διομάχη. Είχαμε διανύσει 17, 20 στάδια σχεδόν κατευθυνόμενοι προς την πόλη και τώρα έπρεπε να καλύψουμε την ίδια απόσταση μέσα από απόκρημνες πλαγιές γεμάτες θάμνους. Τα βάτα μας κατάσκηζαν, οι πέτρες πετσόκοβαν τα γυμνά μας πόδια, οι καρδιές μας πήγαιναν να σπάσουν στα στήθη Καθώς τρέχαμε σε ένα λιβάδι, είδα κάτι που έκανε το αίμα μου να παγώσει. Χείρι. Τρεις γουρούνες με τα μικρά τους διέσχιζαν γόργα το λιβάδι, η μία πίσω από την άλλη με κατεύθυνσε το δάσος. Δεν ήταν εφυγή. Δεν ήταν πανικός. Αλλά μια πισω απο την αλλη με κατεύθυνση το δασος δεν ηταν φυγή, δεν ηταν πανικος αλλα μια πολυ ζωηρή ρηπη και γρηγορη πορεία. Σκεφτικά, αυτά τα γουρουνάκια θα επιζήσουν σήμερα. Ενώ οι δύο εγώ, όχι. Είδαμε κι άλλους υπείς. Κι άλλο απόσπες Κι άλλο. Ετωλή από την πλευρόνα και την Καλυδόνα. Αυτό ήταν το χειρότερο. Σήμαινε ότι η πόλη δεν είχε προδοθεί μόνο από ένα σύμμαχο, αλλά από ολόκληρο το συνασπισμό. Φώναξα στη δύο μάχη να σταματήσει. Η καρδιά μου ήταν έτοιμη να σπάσει από την προσπάθεια. «Θα σε παρατήσω εδώ σκατόπεδο», είπε. Και μου έδωσε μια σπρωξιά. Σαφνικά από το δάσος πρόβαλε ένας ήταν ο μου τέναγρός, ο πατέρας της δύο μάχης. Φορούσε μόνο ένα νυχτικό και κρατούσε ένα κοντάρι δυο μισή μέτρα περίπου. Μόλις είδε τη δύο μάχη, πέταξε το όπλο και κρατουσε ενα κονταρι δυο μετρα περιπου μολις ειδε τη δυο μαχη πεταξε το οπλο και ετρεξε να την αγκαλιάσει. Αρπάχτηκαν ο ένας από τον άλλο ασθμένοντας. Όμως εγώ τρόμαξα ακόμα πιο πολύ. «Πού είναι η μητέρα» άκουσα τη δύο μάχη να ρωτάει. Τα μάτια του τέναγρού ήταν γεμάτα θλίψη. «Πού είναι η μητέρα μου? Φώναξε. «Ο πατέρας μου είναι μαζί σου. Είναι νεκρή. Είναι όλοι νεκροί. Πώς το ξέρεις. Τους είδες. Τους είδε. Και καλύτερα να μην τους δίσκεσαι. Όταν ένα αγρό ξαναπήρε το ακόντιο από το χώμα, ήταν αξουθενωμένος και εκλήγε γοερά. Τα μπούτια του στο μέσα μέρος ήταν λερωμένα από υγρά σκατά ο αγαπημένος μου θείο, Αλλά τώρα τον μισούσα Με δολοφονικό πάθος Τόσκασες το Τον κατηγόρησα Με την απονιά που δείχνουν συνήθως τα παιδιά Έδειξες τις φτέρνες σου δηλέ Ότι ένα αγρός προς το μέρος μου Με οργή Πήγαινε στην πόλη Πήγαινε πίσω από το τείχη Και ο βρίαξης τι απέγινε Είναι ζωντανός ο τέναγρος με χαστούκισε τόσο δύνατα που με πέταξε κάτω. Ανόητο παιδί. Μοιάζεσαι περισσότερο για να τυφλωδούλω παρά για τη μητέρα και τον πατέρα σου. Η διομάχη με βοήθησε να σηκωθώ. Ήταν στα μάτια της την ίδια οργή και πελπισία. Τα είδε και ο τέναγρος. Τι έχεις στα χέρια σου, με ρώτησε. Κοίταξε κοίτα τα αυγά της βουνός να κουνιούνται το πανί μέσα στη χούφτα μου. Η Έπεσε με δύναμη πάνω στην παλάμη μου. Τα στα τσόφλια έσπασαν και το κίτρινο υγρό χύθηκε στα πόδια μου. «Πηγαίνετε στην πόλη, αφθάδη παλιόπαιδα. Πηγαίνετε πίσω από τα τείχη. Κεφάλαιο τέταρτο Η μεγαλειότητά του έχει παραστεί στη λαϊλασία μέτρη των πόλεων και δεν χρειάζεται να ακούσει με λεπτομέρειες τι έγινε την εβδομάδα που ακολούθησε. Ένα μόνο θα πω σαν παιδί παραλυμένο από το φόβο που έχασε από τη μια στιγμή στην άλλη μητέρα και πατέρα, οικογένεια, πατριά, φιλή και πόλη, ότι ήταν η πρώτη φορά που τα μάτια μου αντίκριζαν τέτοια πράγματα, που η εμπειρία μας διδάσκει ότι συνηθίζονται σε όλες τις μάχες και τις φαγές.